Τριακοστό έκτο μάθημα Στο Ράφτη Καλημέρα σας Θέλω να παραγγείλω ένα κοστούμι Έχετε μεγάλη συλλογή υφασμάτων Πολύ μεγάλη Πόσον καιρό θα χρειαστείτε για να μου κάνετε ένα κοστούμι Αν το βιάζεστε πολύ Μπορούμε να σας το ετοιμάσουμε σε μια βδομάδα Αλλά θα σας παρακαλούσα να μου δώσετε λίγο περισσότερο καιρό Καλά θα δούμε. Δείξτε μου τι έχετε. Ήθελα κάτι φθηνοπορεινό, ούτε πολύ βαρύ, ούτε πολύ ελαφρύ. Πώς σας φαίνεται αυτό το σχέδιο. Το χρώμα είναι λίγο ανοιχτό. Έχετε τίποτα πιο σκούρο. Αυτό εδώ. Ναι, αυτό δεν είναι άσχημο. Είναι ύφασμα εξαιρετικής ποιότητος και εγγυημένο ολόμαλο. Δεν θα το μετανιώσετε, θα σας κρατήσει πολύ. Βγάζετε μια στιγμή το σακάκι σα παρακαλώ να σας πάρω τα μέτρα. Ωραία. Περάστε αν θέλετε την Παρασκευή για δοκιμή Το σακάκι πέφτει καλά, αλλά το παντελόνι θέλει λίγο κόντεμα. Να σας το στείλω όταν τελειώσει. Ναι. Έχετε τη διευθύνσή μου. Στις ράφτρες. Θα ήθελα να δοκιμάσω ένα απογευματινό φόρεμα μάλλον ανοικτού χρώματος. Μάλιστα. Περάστε στο δοκιμαστήριο, παρακαλώ. Για φορέστε αυτό εδώ. Είναι καινούριο σχέδιο και είμαι βέβαιη πως θα σας έρθει καλά. Μου αρέσει το σχέδιο, αλλά το κίτρινο χρώμα δεν μου πάει και μου έρχεται κάπως μεγάλο. Να σας δείξω το ίδιο μοντέλο σε άλλους χρωματισμούς. Το έχουμε σε πράσινο, μπλε και σε ανοιχτό μπλε. Μπορώ να είδω το μπλε. Ναι, αυτό είναι καλύτερο, αλλά η φούστα είναι λίγο μακριά και η μέση θέλει λίγο στένεμα. Αυτό είναι εύκολο να γίνει. Θα κάνουμε τις μεταγβολές και θα σας το έχουμε έτοιμο την Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ.